Κεφάλαιο ΙΟΤΑ Β, σελίδα 694, στίχη 1 έως 11, η φύσις, ο σκοπός και διαφορέ των πνευματικών χαρισμάτων. 1. Διαδέ τα πνευματικά χαρίσματα, αδελφοί, δεν θέλω να έχετε εσείς άγνοιαν. 2. Γνωρίζετε ότι, όταν είστε εθνικοί, παρασύρεστε μακράν του αληθινού Θεού προς τα είδωλα, τα άψυχα και άφωνα, ως σαν να τραβούσε κανεί χωρί να έχετε βούλησην δική σα. 3. Επειδή λοιπόν τότε επλανάστε και επόμενον είναι τώρα να μην έχετε την ακριβή γνώση περί των πνευματικών χαρισμάτων, δι' ατούτος κάνω γνωστό ότι κανείς από εκείνου που μιλούν με έμπνευση του Πνεύματος του Θεού δεν λέγει «επικατάρατος να είναι ο Ιησούς». Αλλά και κανείς δεν δίνεται να ομολογήσει με ειλικρινή πίστη και ευλάβιαν Κύριον των Ιησούν παρά μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. 4. Και υπάρχουν μεν διανομές διαφόρων χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα που διαιρεί και διανέμει τα χαρίσματα είναι ένα και το αυτό. 5. Και διανομέ υπηρεσιών υπάρχουν, άλλη δηλαδή υπηρεσία ανατίθεται σε αυτό και άλλη στο άλλο μέλος της Εκκλησίας. Και τι όμως διανέμονται έτσι εδιακονίες στην Εκκλησία, ένας και ο Αυτός Κύριος διανέμει ταύτας και υπηρετείται δι' αυτόν από όλους. 6. Υπάρχουν και διανομέ δυνάμεων που εκδηλώνονται ω έκτακτη και υπερφυσική ενέργεια και πράξεις. Ο αυτό όμω Θεό ενεργεί όλα αυτά τα ενεργήματα ει όλου εκείνου διαμέσου των οποίων ενεργούνται, καθώ και ει εκείνου προ ευεργεσία των οποίων γίνονται τα αυτά. 7. Δίδεται δε στον καθένα το χάρισμα με το οποίο φανερώνεται η ενέργεια του πνεύματο, εξυπηρετηθεί το συμφέρον και η ωφέλεια όλων των μελών τη Εκκλησία. 8. Διότι εις άλλον με ενδίδεται από το πνεύμα λόγος που εξηγεί βαθιά και με σοφία σοφίαντας μυστηριώδης βουλάς και σωτηριώδης αληθείας του Θεού. Εις άλλον δε δίδεται λόγος που εξηγεί στους πιστούς όσα ο λόγος τη σοφίας αποκαλύπτει και μεταδίδει σ' αυτούς τη σωτηριώδη γνώση. Δίδεται δε σύμφωνα με την χορηγία του αυτού Αγίου Πνεύματος. 9. Ισάλλον δε δίδεται από το αυτό πνεύμα χάρισμα πίστεως με το οποίο γίνονται θαύματα. Ισάλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενιών, οι ε οποίοι ατρεύονται με τη θαυμαστή ενέργεια του αυτού πνεύματος. 10. Ισάλλον δε δίδονται κατορθώματα και έργα δυνάμεων υπερφυσικών. Ισάλλον δε δίδεται χάρισμα προφητείας. Ισάλλον δε δίδεται χάρισμα με το οποίο διακρίνει τους αληθινούς προφήτας από τους απατεώνας και τα πραγματικά χαρίσματα του πνεύματος από τα ψεύτικα που κρύβουν απατηλά την πλάνη. Ισάλλον δίδεται το χάρισμα να ομιλεί διαφόρους γλώσσας. Ισάλλον δε το χάρισμα να ερμηνεύει τας γλώσσας και να κάνει καταληπτά εις εκείνα που λέγονται εις άλλας γλώσσας. 11 Όλα δε αυτά, τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα, ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιον Πνεύμα, το οποίο μοιράζει ιδιαιτέρως και χωριστά στον καθένα σύμφωνα με τη θεία του θέλησιν. Και η θέλησή του αυτή δεν είναι μεροληπτική και αυθαίρετος, αλλά πάντοτε αποβλέπει στο συμφέρον και εκείνο εις τον οποίο δίδεται το χάρισμα και του όλου σώματος της Εκκλησίας.